I take a breath, don't lose my time with falseness. Take it easy, don't waste my strength. I keep my mind out of those kinky ways. I keep the I'm be right Υπότιτλοι AUTHORWAVE <laughs> Λοιπόν, ε, βοήμπες και πάλι εδώ ε, Το σημερινό θέμα έχει να κάνει με γνωμικά Γνωμικά Έτσι αποφασισαμε με yeah. Τελικά ο κύριος Νικόλαζος Μελιώτης δεν θα είναι παρόν ούτε αυτή τη φορά Έχει αρχίσει τα εργαστήρια Και δεν, δεν θα Κάνει και πολλά πράγματα στον καιρό Εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε τυπικοί <coughs> στο πρόγραμμα κάθε εβδομάδα. Ναι, Εντάξει ναι. Όσο μπορούμε δηλαδή Και εμείς Όσο γίνεται Όσο Λοιπόν ποιο θέμα θέλεις Να βλήξουμε λοιπόν, Πάμε λοιπόν στον επίκουρο να διαβάσουμε μερικά Πες επίκουρο Επικουρικά γνωμικά ε. Ναι α πούμε μερικά έτσι ναι. Λοιπόν όπως... Ε, ε, μια φορά υπάρχουμε Δεν υπάρχει τρόπος να υπάρξουμε δυο φορές και μάλλον δεν θα υπάρξουμε ξανά ποτέ και εσύ που δεν εξουσιάζεις το αύριο αναβάλεις τη χαρά και η ζωή πάει χαμένη με τις αναβολές και ο καθένας πεθαίνει απασχολημένος Ότι μας τρώει καθημερινότητα ah. και ότι αναβα, αναβάλεις την διασκέδαση και την ευχαρίστησή σου για, να, για ένα καλύτερο αύριο ας πούμε. το οποίο όταν θα έρθει θα είναι Αργά. Θα είναι αργά, ξέρω εγώ πλέον και θα έχει μεγαλώσει. Ναι, ναι, ναι. Πάτε ναι. βάλει και το προηγούμενο. Ο θάνατο δεν θα πρέπει να μα απασχολεί, επειδή όταν εμεί υπάρχουμε, ο θάνατο δεν είναι παρόν και όταν ο θάνατο είναι παρόν, εμεί δεν υπάρχουμε. Εμεί δεν υπάρχουμε. Αυτό είναι πολύ ωραίο, μάλιστα. Αντί για μα,λλικά. Τέλειο είναι. <laughs> Πραγματικά. <laughs> δηλαδή, σου δίνει κίνητρο να μην φοβάσει, γιατί πολλοί α πούμε σκέφτονται το θάνατο στις ναι. και εδώ, ας πούμε. Ναι. Και... Με... σε άκυρε στιγμέ. Ακόμα και εγώ, α πούμε. Και με πιάνει ένα. Πιάνει λίγο μια ανησυχία, ξέρω εγώ. Τι, τι, θα, τι, τι, θα, γίνει. Θα, τι θα γίνει μετά, Πού ναι. θα, θα πάω εγώ. Ναι. Το οποίο είναι μια το Πηγαίνει ο κόσμο, α πούμε. Ναι, εντάξει. Εντάξει, αυτό ε, σου λέει περισσότερο, Δεν θα πρέπει να σε απασχολήσει, Αν ε... αυτό σου δίνει κίνητρο ώστε να μην έχει αυτέ τι σκέψει. Ναι, αυτό. Και α πούμε ότι ζει, α πούμε, τη ζωή. Και μη σε νοιάζει. Όσο καλύτερα. Ναι, ναι. δεν το σκέφτεσαι καν. Λοιπόν, επόμενο. <κοίγε> λέει, δεν πρέπει να καταστρέφουμε αυτά που έχουμε λέει, και να επιθυμούμε αυτά που δεν έχουμε. Αλλά να θυμόμαστε πως ότι έχουμε ήταν αυτό που κάποτε ευχόμασταν. Mm. Έτσι μα Έτσι μαλαίγε. καλά φτάσαμε εδώ προσπαθώντας και ότι το ξεχνάμε. Γιατί θέλουμε περισσότερο. Λοιπόν, αν θέλεις να κάνεις λέει, κάποιον πλούσιο, μην του προσθέτεις χρήματα. Να το αφαιρείς επιθυμίες. Αφαιρείς επιθυμίες. Να το αφαιρείς επιθυμίες. Και καλά ότι δεν μετρανά τα χρήματα, μετράει το να... τον κάνει να συνειδητοποιήσει το ότι δεν θέλει ή δεν χρειάζεται υλικά πράγματα. Ότι να το αφαιρείς επιθυμίες, να του αφαιρείς εξαρτήσεις mm -hmm. και ανάγκες φαινομενικές που δεν Πραγμα... πραγματικά υπάρχουν. Ωραίο! Ωραίο πολύ ωραίο αυτό, Λοιπόν, θα πρέπει να, να βρούμε με ποιον θα φάμε και θα πιούμε πριν βρούμε τι θα φάμε και θα πιούμε. Mm. Μάλιστα. Καλό. Και καλά ότι αυτό μπορεί να είναι κακό άνθρωπο, ε, ότι... α να... πούμε. Όχι απαραίτητα. Πρέπει να ξέρει ε? πρώτα με ποιον θα φά ναι. και μετά το τι θα φας. Είναι ναι, δηλαδή, πιο σημαντικό με ποιον θα φας. Ναι, αυτό. Παρά το φαγητό. Κατά μία έννοια. Αυτό ήθελα να πει. Ναι. Κάπω. Καλύτερα να σου γάμα την ψυχή αυτό παρά ε, το φαϊ παρά αυτό, ξέρω δεν είναι δυνατόν να είσαι ευτυχισμένος χωρίς να είσαι σοφός. Τίμιος και δίκαιος. Ούτε να είσαι σοφός, τίμιος και δίκαιος, χωρίς να είσαι ευτυχισμένος. Συμφωνώ. Έχει ο Θεός τη βούληση να εμποδίσει το κακό αλλά δεν μπορεί. Άρα δεν είναι παντοδύναμος. Ε, μπορεί αλλά δεν θέλει. Τότε δεν είναι πανάγαθος. Έχει τόσο τη βούληση όσο και τη δύναμη να το εμποδίσει. Ε, τότε από πού έρχεται το κακό, δεν έχει ούτε τη βούληση ούτε τη δύναμη, τότε γιατί το λέμε Θεό. Nice! λέκα, τι αυτό στον Αυτό είναι ερητορικές ε... ερωτήσεις. Είναι ρητορικέ, ερωτήσεις, το περίεργο είναι ότι είναι ερωτήσεις του επίκουρου. κάτσε λίγο να... Πότε ζούσε αυτός ρε μαλέ. Κάπου θα το λέει ρε, πριν το λέει. Προχριστού πρέπει να ζούσε. Εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε Προχωστού. Ναι. Και μιλούσε για ένα Θεό, ξέρω εγώ τον οποίο. Και λέει: Έδωσε οπτιμοποιούς... τη δική του λέει φιλοσοφική σχολή εν ονόματι Κύπο του Επίκουρου. Ναι. Η οποία θεωρείται λέει από τι πιο γνωστέ τη ελληνική φιλοσοφία. Ού. Και έχει βγάλει και το τελευταίο, γνωμικό. Ναι. Το <laughs> Σε κάθε επιθυμία πρέπει να τίθεται το ερώτημα: Τι θα μου συμβεί αν πραγματοποιηθεί αυτό που θέλω και τι αν δεν πραγματοποιηθεί. Α, ναι. Σωστά για να κρίνεις τις ανάγκες σου και το τι χρειάζεται σε, στο τέλος ε, της απόφασης ή της ε, πράξης της επιδημίας. Μάλιστα. Ας Ως... πάρουμε για Ως... ναι. Λοιπόν, ο κόσμος λέει σκηνή, ο βίος πάρδος, ήλθες ήδες απείληθες. <laughs> Αρχαίος Έλληνας Φιλόσοφος, δημόκριτος. Δημόκριτος. Ναι, είναι Ο, ο, ο καθένα πώ ναι, βλέπει τη ζωή. Ε, πιστεύω εδώ θα βρούμε πολλά ναι. διαφορετικέ γνώμε ναι. για το πώ ε, βλέπει ο καθένα τη ζωή. Ναι, ναι, και ναι. Ναι. είναι πολύ ενδιαφέρον ναι. αυτό. Ωραίο. Οι διαφορετικέ οπτικέ. Λοιπόν, ε, λοιπόν, οι ανόητοι ζουν χωρί να είναι ευχαριστημένοι που ζουν. Ανοίμονε βιούσιου τερπόμενοι βιουν. <laughs> Δημόκρατο πάλι, αρχέ δεν λέω Καλά, αυτό με δεν είναι ότι ξέρω εγώ τι μπορεί να είναι, να μην εκ... να μην... Πώς το λένε, αυτό. Να μην ευχαριστούνται αυτό που έχουν. Ναι, να, να μην περνάνε καλά ο και, και συνήθω να είναι στι κακέ του. Ναι, αυτό. Λάθε δύο σα. Αποχή από τη δημόσια ζωή. Mm. Τι θέλει να βρει όμω Ο αυτό, ο επίκουρος πάλι. Ο επίκουρος, πάλι. Αποχή από τη δημόσια ζωή. Ε, δεν ξέρω. <laughs> νομίζω, είναι, νομίζω πρέπει να, ο επίκουρο να ήταν λίγο. λίγο σε... social awkward, ξέρω. Να πήγαινε στι σπηλιέ και να. <laughs> Συγγνώμη, γιατί είναι μόνο του α πούμε. Ναι, ναι. Να είναι ναι, μοναχός, πούμε. <laughs> μπορεί, δεν ξέρω. Αν και έχει φιλοσοφική σχολή, ξέρω εγώ. <laughs> να. φίλε. <laughs> Άνθρωποι λέει δύο δεόμενοι πολλά και παντεία τεχνέονται. Μετάφραση. Οι άνθρωποι για να, για να τα βγάλουν πέρα στη ζωή τους μηχανεύονται πολλά και διάφορα. Μηχανεύονται πολλά και διάφορα. Ιπποκράτης, πατέρας ιατρικής. και αυτός είναι Έλλινας. Ναι. Ο, πολύ, πολύ σωστό. Έχουν πολλούς Έλληνες γιλώσοφους, ε, το παραδείρισμα ε, ναι, ναι. ε... αυτό. Ναι. Αυτός ήταν ο Υποκράτης ήταν ο Ιπποκράτης ήταν ο Ιπποκράτης. Ναι. Ο Ιπποκράτης ήταν ο υποκράτη. Θέλω να σου πω ξέρεις εσύ κάποιος ας πούμε σοφούς, σοφιστές ναι. οι οποίοι κάνουν γνωμικά δικά του, ε, οι οποίοι ναι. είναι γνωστοί ναι. Ξέρω εγώ ο Παόλο Κοέλιο ο... ο... Δεν είναι σοφιστές αυτοί, αυτοί είναι... <Συγραφίσεις> ναι τέλος πάντων ναι, έχουν βγάλει γνωμικά τα οποία βγάζουν συχνά γνωμικά τα οποία είναι γνωστά ναι. Α, και, Ακόμα και η Ανισθάνη ας πούμε έχει βγάλει γνωμικά Ναι, ναι, ναι, όλοι Θέλω να πω αντίστοιχα και για τους Έλληνες ας πούμε. Φιλόσοφου, ε, οτιδήποτε, πατέρε ας α πούμε εδώ που είναι εποκάτης, είναι τόσο γνωστοί όσο είναι ο Κοέλιο ας πούμε, για τον κοσμό. Ναι, πιστεύω. Ή ο, ή ο Χόρχε Μπουκάη, ας πούμε. Ποιο είναι ο Χόρχε Μπουκάη, δεν έχω. Είναι... Αυτό το βιβλίο που διαβάζω και τελικά. Α. είναι Ναι, ναι, ναι. Ναι, αρχή ναι. Το ξέρω εγώ, λέει, ο Χόρχε ουσιαστικά λέει ιστορίε. Είναι... Για να ψυχολογήσεις, ας πούμε τον άνθρωπο του λέει ιστορίες Α, ναι, μου Πηγαίνουν και, και, και τους εξωτερούν τα προβλήματά τους Κατάρο. Και βρίσκει αυτός μέσω των ιστοριών να τους λύσει τα, τα προβλήματα ναι, ναι, ναι. Και έτσι φέρει, ας πούμε, στον εξωδρόμο ναι. ναι. Κάτι, ναι. κάτι, κάτι σαν την ανάλυση Ναι κάπως έτσι mm. Ε, κοίτα, πάνω στο... Mm. Πώς το λένε; Σε αυτό που έλεγες πριν... Οι Έλληνες φιλόσοφοι είναι, από πιο, είναι πιο διάσημοι Ναι, είναι πιο διάσημοι Κυρί τους σημερινού, ξέρω εγώ, συγγράφι... συγγραφεί ή ανθρώπου που έχουν ζήσει τη ζωή, ξέρω να. Δηλαδή, δεν χρειάζεται. Κατάλαβε, δεν χρειάζεται να είναι κάποιο ε, ο οποίο μελετάει πάρα πολύ πάνω σε, με, σε μέρη τη ζωής και φιλοσοφεί πάρα πολύ, ξέρω πώς. Δεν χρειάζεται να είσαι αυτό. άμα είσαι άνθρωπος με εμπειρία, είσαι και αρκετά σοφός για να, να κρίνει και να έχει ένα, έναν τρόπο σκέψη, α πούμε. Να. Ε, Πώ το λένε, ένα γνωμικό μου για το, με το οποίο ζει στη ζωή σου. Ναι. Ε, με, τον ίδιο, με τον ίδιο τρόπο λειτουργούσαν και τότε. Και νομίζω επειδή είναι τόσο παλιοί, γι' αυτό είναι και τόσο διάσημο τα γνωμικά του. Μόνο ε, στην Ελλάδα ή παγκοσμίω. Πιστεύω παγκοσμίω. Γιατί εδώ είναι και αρχαία. Ναι, ναι εντάξει. Μετάφραση ναι. υπάρχει. Αρχαία προφανώς μόνο στα ελληνικά. Στην Ελλάδα α πούμε τα διαβάζουμε. Γιατί βάλουμε μόνο οι μεταφράσει τα ελληνικά. Ναι, ναι, προφανώς. ναι. Δεν, δεν καταλαβαίνω. Δεν ναι, ναι, ναι. να διαβάσουν. Ναι. Αλλά πώ το λένε, ε, θα γίνει τώρα στη Γαλλία ε, πώς το λένε, στα σχολεία τη Γαλλία ψηφίστηκε από ίδιου μαθητές από του ίδιους μαθητές, όχι. Από oh, πολύ μεγάλο. Uh, από. Ναι, ναι. Άμα ε, από να είναι μαθητές μαθητέ. Ναι, νομίζω ή, ή από του είδη μαθητές, από ψήθηκε στι σχολικές σχολικέ κοινότητε. Ξεφίστηκε ε, ότι τέτοιο θα προσθεθούν τα αρχαία σαν ε, υποχρεωτικό μάθημα ε, τέτοιο. Καλά είπαμε, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο αυτό. Νομίζω, ναι. Μπορεί Νομ... να δεν... θέλω να αφήξω το μάθημα. Ναι, όντω να, okay. δεν είναι απαραίτητο. <laughs> Τέλο πάντων. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η αξία λέει τη ζωή μετριέται με την ωραιότητά τη και όχι με το μήκο τη. είναι Έλληνα ψωτερικό. Πλούταρχο. Πλούταρχο. Mm. Ωραίο αυτό. Η αξία τη ζωή μετριέται με την ωραιότητά τη. Μέτρων βίου των καλών. Ούτω του χρόνου μήκο. Nice. Καλό, όρα Μάρσο. Αραχή. Η ζωή. Και μετάφραση η ζωή είναι σύντομη. Από τι βάκε, από τι βάκει. Από του EVP που έπαιξε και ο Σάγιο Ρωμά. Στο φελοδο ναι. ε, ναι. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> και τζέρι μα και το βίντεο. Πάσ' άρθει άρτη γεγονό εκ του ζει να πέρχεται. Ο καθένα φεύγει από τη ζωή σαν άρτε τώρα μόλι. Πάλι Πίκουρος. Λέει Δημόκρητο, αρχίζει λέει ένα φιλόσοφο. Ο κόσμος είναι λέει μια συνεχής αλλαγή. Η ζωή είναι γέννημα τη φαντασία. yeah! <laughs> Ωραίο. Δεν ξέρω, κάποια δεν καταλαβαίνω άμεσα. Δηλαδή πρέπει να χρειαστώ να το σκεφτώ λίγο. Ε, ναι, ναι, Λυκό. Για παρακάτω, λοιπόν. Τη ζωή, μια και είναι σύντομη, μην την κάνεις να φαίνεται μακριά με κακά πράγματα. Mm. Είναι σύντομη. Κάποιοι τη βλέπουν, τη ζωή σύντομη, κάποιοι την βλέπουν αλλιώ. Ναι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ας πούμε. Αυτό, δηλαδή... Ότι για να βλέπεις τη ζωή σύντομη, μάλλον θα... ίσως να έκανες, κά... ναι. να έκανες πράγματα τα οποία δεν καταλάβαινες πότε πέρασε ο καιρός, Ναι. έκανε, έκανες, ναι. Μάλλον θα πρέπει να έχεις... Πολύ καλά, δεν ξέρω. Ναι. Πάντως είναι ενδιαφέρον αυτή η διαφορετική οπτική, α πούμε. ζωή. Ναι, είναι. <συνίλει> ε. εντάξει. Όλοι οι φιλόσοφοι προτείνουν απλά να περνά καλά, ξέρω εγώ και το ένα και το άλλο. Ε, ναι. Σε βοηθάνε όμω να ξεπεράσει ε, κάποια στερεότυπα που έχει, κάποιε ε, φοβίε. Ίσο, ναι, ναι, ναι, σίγουρα. Σε βοηθάνε με τα λόγια του. Ναι. Να ζήσει καλύτερα. Αλλά ναι, σε να ζήσει καλύτερα. Αλλά σχεδόν προτείνω, ξέρω εγώ, και παντά. Γιατί. Όχι ακριβώ. Είσαι ο Σε βοηθάνω να μην έχει ψυχολογικά προβλήματα και να μην είσαι. δεν κατα... να και... κατα... ναι, ναι, ναι. ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό α πούμε. Είναι και το να βάζει δυσκολίε. Και στι δυσκολίε πάλι μικρό. Αστα... Μεγάλο αισθάνεσαι το χρόνο μπροστά σου. Και δύσκολο α πούμε καταλαβαίνει. Ότι πάλι μεγαλών, μεγαλώνει. Η περίοδο στην οποία ζει, γιατί αισθάνεσαι ε, ότι περνά κάποια δυσκολία. Αλλά η δυσκολία δεν είναι να πάρει τα κάτι κακό, ή ο πόνο. Ναι, απλά ξέρω εγώ να σε βουλέψει πώ να αντιμετωπίσεις αυτή τη δυσκολία. Ναι, ναι τότε εγώ. Και να βγει κερδισμένο. Ναι, ναι. σω. Λοιπόν, Αριστοτέλη, αρχιέστε ένα φιλόσοφο. Όλη η ζωή των ανθρώπων ρυθμίζεται από τη φύση και του νόμου. Οκ. Okay. Αυτό είναι κακό. Δηλαδή ε... σε, κακ... σε κακό το λέει, α πούμε. Ε, δεν ξέρω... Αριστοτέλης... Ο Αριστοτέλης είπε αυτό... Όλη ναι. η ζωή ήταν ανθρώπων από τη φύση και της νόμους. Μμμμμ... Δεντερμινιστής μαλάκα ο Αριστοτέλης. Ωραίο. Λοιπόν... Ε, όσο ζούμε, ας ζήσουμε. Ριτό εμπνευσμένο λέει από τον Επίκουρο. Πάλι ο Επίκουρος. Ντάμ... Βιβίμους, Βιβάμους. Α. Δεν ξέρω τι είμαι <laughs> δυο φορές αυτός που ζει καλά Εντάξει και είπαμε ότι είναι ασκό αυτό. Ναι, όπω και το προηγούμενο. Ναι. Ε, να ζει κανεί ή να μην ζει, ειδού απορία. Το πίφ, or το του Αδική ο μη ποιόν τι, ου μόνον ο ποιόν τι. Α, αδική πολύ αυτό που δεν έπραξε και όχι μόνο αυτό που δεν έπραξε. Κάτσε για να δω. Αδική πολλέ φορέ, όχι μόνο αυτό που κάνει κάτι άδικο. Α, ah. εντάξει. Ε, αλλά και αυτός που δεν κάνει κάτι. Εντάξει, πήγα να το μεταφράσω μόνος μου. <laughs> Έχω... Έχεις τους καλές γνώσεις Έχω... Όχι, αλλά προσπαθώ. Να πιστεύω ότι από το συμφραζόμενο καταλαβαίνω σωστά. Έτσι. Πράγματα. Έτσι. Και... <laughs> <laughs> δεν ξέρεις τι, θα μπορούσα να ήταν σωστά, αλλά άμα λάμβανα υπόψη μου διαφορετικά το ποιόν τι, που αναφερόταν στην λέξη αδικία. Ναι. Λοιπόν, μετά το θάνατό μου, α αναμειχθεί η γη με τη φωτιά. Εμού θα ανώντο για πυρή, μυχθεί το. Ναι. το στίχο λέει, λέει αρχαίου άγνωστο αγ, ποιτή. Άγνωστο ποιτή. ποιτή. Το άγνωστο είναι πιο. Ακόμα πιο ενδιαφέρον. Ψάχνω <σάμε> <πιστεύω> το άγνωστο. Ναι, όντω. Ναι, σε παραπέμπει αλλού ξέρω. Μπορεί α πούμε να αναζητήσει τη φράση του Google και να σου βγάλει κάποιον που την είπε. Ή κάποιον που την έκλεψε. Άμα σου βγάλει ένα όνομα, δεν θα είσαι σίγουρο να την έκλεψε. Ισχύει. αν είναι κάποιο άλλο. Ο Άγνωστο. Ο Άγνωστο. Ε. Που αποκαλούμε. Εντάξει. Ισχύει. Ε, Ισχύει. Συνηθισμένη κατά την αρχαιότητα φράση που στα ελληνικά σημαίνει, λέει Σκασίλα μου. <laughs> Ού φροντί υποκλείδη. Ού φροντί υποκλείδη. Αρχίζω να είναι ένα ο Ούτε τώρα! Του κηδίδι αγόρι μου! Να είστε διάλογο εκεί! Κασίλα μου, έτσι. Α, δεν καμίσω, μα λέκα. Το σημερινό ξεφύγει, έτσι. Ποιο? Μάντεψε. Πουτσά μου. Κάτι διάλογο. Δεν ξέρω. Έτσι! τώρα! Ούτε μου, εντάξει, αυτό κλασικό. Πόντο Τη Ιουδαίας. Ιουδαίας. Παρακάτω, κάθε σχέση είναι υπό τον έλεγχο αυτού που ενδιαφέρεται λιγότερο. Γιατί, γιατί είναι αυτός που ενδιαφέρεται λιγότερο για τη σχέση αυτήν... Είναι πιο αυθόρμητος. Ε, είναι όχι... ναι, προφανώς είναι πιο αυθόρμητος. Ένα. Δύο. Είναι... πώς το λένε... Αυτός που σκέφτεται σκέφτε και λογικότερα. Για, γιατί είναι... Ξέρεις, είναι, είναι αυτός που θα... Α, ότι δεν είναι για καλά ενδεπιμένος, είναι... οπότε δεν φύγει... Απαραίτητα, ναι. Οπότε, οπότε δεν δε προσέχει, ας πούμε, ναι. στο να μην... και Μην προσέχει τις κινήσεις του, θύρυν. Θύρυν. ξέρει τι κάνει, ξέρω εγώ... Λογικά, μέσα από εμπειρία... Πολύ ωραία, nice, ωραία, <συρίζεται> ωραία. Και ότι, ας πούμε, δεν πικραίνεται άσχημα, ας πούμε... Ότι δεν ναι, πω, δεν πικραίνεται, όντως. Φυχολογικά, να γίνει κάτι κακό. Οπότε μπορεί αμέσως να συγκωθεί και να Ποιες τις σχέσεις ξέρετε. Προφυλακτείται λέει από αυτόν που τα βρίσκει όλα άσχημα, από αυτόν που τα βρίσκει όλα καλά και προπαντός από αυτόν που είναι αδιάφορος για όλα. Αδιάφορος για όλα, κάνουμε μία αυτό. Οπότε, από ποιο να μην προφυλακτούμε είναι η Εμένα το αδιάφορος για όλα μου θυμίζει γιατί... Α, κοντινό. Νομίζω ότι είναι κάμις κοντά μου. Okay. Συγλώδη... <συγλώδη> ναι, όχι, ξέρει τι είναι, είναι περίεργο αυτό που λέει: λέει Προφυλαχτείτε από αυτόν που τα βρει όλα άσχημα, από αυτόν που τα βρει όλα καλά και προ, προπάντω από αυτόν που είναι αδιάφορο για όλα. Οπότε να προφυλαχθεί και από το ένα είδο και από το άλλο είδο και από τον ενδιάμεσο. <laughs> ναι, σου λέει γιατί δεν γίνεται να τα βρει και όλα άσχημα, ούτε, ο, ο, ο, ούτε, ο, ούτε όλα καλά. καλά. καλά. Προφανώ. Και, και δεν προφάνω. πρέπει να είσαι και αδιάφορο για όλα, πρέπει να είσαι κάτι στο ενδιάμεσο. Ναι, α πούμε. Θα υπάρχουν και καλές στιγμές, θα υπάρχουν και κακέ στιγμές. Και θα υπάρχουν και διάφορες. <laughs> ναι. Αν και στο συγκεκριμένο, πιστεύω ότι όσο περισσότερο μεγαλώνεις και όσο περισσότερο εξοικιώνεσαι με πράγματα, λόγω της εμπειρίας σου, σε αυτά, ε, πώς το λένε, ε, ε, μαθαίνει να διαφοροποιείς έτσι κι αλλιώς. Να διαφοροποιείς, ε? Να διαφοροποιείς, σε αυτά. Γιατί τα συνηθίζει. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζει ναι. την ύπαρξή του, καταλαβες. Ναι, ναι, ναι. Ότι ναι, έχεις εμπειρίες πάνω σε αυτό, οπότε ναι. ναι. το βλέπεις συνέχεια, οπότε ναι, ναι, σταματάει στη... να σου φαντάζει κάτι κάτι Ναι, ναι, ναι. Αυτό Σωστό. Σωστός. Or επειδή Επειδή... Επειδή δεν σκεφτόμαστε λίτς μιλωτικής γενιές, δεν θα μας ξεχάσουν ποτέ. Λογικά, μου φαίνεται ότι είναι κάποιο άλλο... είδο. Νομικό για το ότι ζήσει τη ζωή σου τώρα. Α, τέτοια φάση. Καταλαβαίνω. Την παραλλαγή. Πώ πάει Και καλά ζήσει τη ζωή σου όπω είναι. Και κάνει αυτά που μπορεί να κάνει τώρα. Γιατί μετά θα σε θυμούνται, α πούμε. Αλλά το λέει πολύ διαφορετικά και πολύ πιο έξυπνα. Μ' άρεσε. Ποιο. Ωραία, εντάξει. σταματήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Κάπου εδώ. Σταματήσουμε το θέμα. Ναι. Εντάξει, ήταν λίγο down η φάση σήμερα. Δεν Αλλά μα άρεσε και είναι κάτι το θεματάκι. Μπήκαμε διάφορα μαντσολιάσμου εμπρός εμπρός να σχολιάσουμε. Ε, Και ε, σχολιάσουμε για να το διαβάσουμε. Δηλαδή. ναι τον να. να το είστε όχι όχι ε? αυτά. τι αυτά δεν <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Όλα κομπλέ Καλά, ναι μου να το, το, το ακούσουμε βράδυ, ρε, φίλε. Α. Τότε θα το βγάλουμε. Οι καλοί θαυμαστείς τώρα το άκουνε Ναι, αλλά αν το άκουσουνε βράδυ μου, αλλά αν πάνε κοινήσουνε Τέλος θα δέξετε Άντε, θα τα Bye Γεια σας